Κεφάλαιον Β, σελίδα 791, στήχε 1 έως 4, θερμή παράκληση για την ενότητα των χριστιανών. 1. Εν ονόματι λοιπόν τη παρηγορία την οποία οι χριστιανοί μπορούν να δώσουν ο ένας ή στον άλλον λόγω της κοινωνίας των με το Χριστόν. Εν ονόματι της που προέρχεται εξ αγάπης. Εάν μετέχετε κι εσεί του Αγίου Πνεύματος και απειλάψατε τα χαρίσματά του... Εάν έχετε ευσπλαχνίαν και εκτιρμούς και με συμπονείτε διόσα υποφέρω τώρα... 2. Γεμίσατε όλων των μέτρων της χαράς που μπορεί να αισθανθεί η καρδία μου. Θα πληρωθεί δε το μέτρο της χαράς μου εάν φροντίσετε να έχετε τα αυτά όλοι φρονήματα και ιδανικά. Θα επιτύχετε δε τούτο εάν αγαπάστε μεταξύ σας εις των αυτών βαθμών όλοι... Και αν γίνεστε μία ψυχή όλοι δια της πλήρους μεταξύ σας συμφωνίας, έχοντες όλοι ένα φρόνημα, τρία, χωρίς τίποτε να πράτετε ή να φρονείτε εκφατριασμού και αντιζηλίας ή εκκαινοδοξίας. Αλλά δια της ταπεινοφροσύνης να θεωρεί ο καθένας σας τους άλλους όλους υπερτέρους και ανωτέρους από τον εαυτόν του και ούτους να τους σέβεται και να τους τιμά. Τέσσερα. Μη επιδιώκεται έκαστος τα συμφέροντά του ή εκείνα που αρέσουν στον εαυτό του, αλλά σε επιζητεί έκαστος και τα συμφέροντα των άλλων.